Κεφάλαιο ΙΕ, σελίδα 653, στήχη 1-6 Ο Χριστός μας εδίδαξε την ανοχήν. 1. Οφείλουμε δε εμεί οι δυνατοί στην πίστην και στην αρετήν, να δεικνύουμε ανοχήν και συμπάθεια εις τας αδυναμίας των αδυνάτων κατά την πίστην και να μην πράττουμε εκείνα που αρέσκουν τον εαυτό μας. 2. Ο καθένας μας δηλαδή, ας γίνεται αρεστός στον πλησίον του, Δια να συντελεί στον καλόν του και τον οικοδομεί εις την αρετήν. Τρία. Διότι και ο Χριστός δεν απέφυγε εκείνα που ήσαν κοπιαστικά και δυσάρεστα στον εαυτόν του, ούτε προτίμησε τα αναπαυτικά και τιμητικά, αλλά καθώ αναφέρεται στην Αγία Αγγραφήν, εύβρις και ευλασφημοί εκείνων που σε βλασφημούν ο ουράνιε πάτερ, έπεσαν επάνω μου. 4. Και σας φέρω τη μαρτυρίαν αυτήν της Αγίας Γραφής, διότι όσα κατά το παρελθόν εγγράφησαν προς τους θεοπνεύς τους άνδρας, εγγράφησαν από πρωτύτερα δια την ειδική μας διδασκαλία, διακρατούμενε στερεά την ελπίδα με την υπομονή και την παρηγορία και ενίσχυση που δίδουν εγγραφέ. 5. Ο Θεός Δε, ο οποίος χαρίζει σ' όλους μας την υπομονή και την παρηγορία, ήθελε να σας δώσει να έχετε όλοι μεταξύ σα τα σαφτά σκέψει και φρονήματα και να διατηρήσετε ενωμονία σύμφωνα με το θέλημα του Ιησού Χριστού. 6. Διαναδοξάζετε με μίαν ψυχήν και με ένα στόμα των ύψιστον, ο οποίος είναι Θεός του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, κατά την ανθρωπίνην του φύσιν και πατήρε αυτού κατά την θείαν του φύσιν.